Ναι. Ναι, Σκάι. Τι Σκάι, καλέ, τι Σκάι μακριά από εδώ. Χτίζει στα πόδια σου. Θέλω να σου πω, τώρα έλεγε κάτι ο Θήμιο για τα νησιά του Αιγαίου να τα πάρει ο Πούτιν. Να τα πάρει. Να τι φυσί. να τα κάνουμε. Να, να παρακολουθούμε το χατζηδάκι και Γραμμή. την όλα τα να λένε ότι έχουμε αύξηση του τουρισμού να κροϊδευόμαστε. Α τα πάρει ο Πούτιν α, να τα κάνει ό,τι θέλει. Να τα γεμίσει οι Ρωσίδε, να πηγαίνουμε κι εμεί. Να τον ρίχνουμε στο πανάκιό κάθε καλοκαίρι. Συμφωνώ, πε τουλάτε. Να πετάξει μέσα Ρωσίδε, να δούμε κι εμεί θα κάνουμε. Α βρούμε μια σπηρή Παίζουν τη Επειδή είμαι από τη Λίμνο και η, η μαμά Ελλάδα Στην μαζί πέφτει. Σε... Θα ταξιδέψουμε με τη Λίμνο να ρίξω κρύο στη Ρωσίδα. Δεν θέλω. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα είχε βάλει με τον Άρη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει δίμαστο. Ειτή δεν μπορεί να γίνει δήμαρχος. Έχει όλα τα φόντα. Πετυχημένο υπουργό ήτανε. Ήτανε. Έτσι. Πτυχημένο υπουργό. Στον τουρισμό ή στην παιδεία, να τα λέμε όλα. Πού για μια χαρά. Το πιο θα... πετυχημένο που είχε κάνει στην παιδεία ήταν εκείνες οι κουρτίνε που κάνουν 20.000 ευρώ που έβαλε στο γραφείο του στο Υπουργείο. Που Αυτό. Είναι... Ό,τι πιο πετυχημένο έχει κάνει ο Άρι στην παιδεία. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει ο άρησ είναι να γίνει παπά. Θα έχει πρόβλημα στην προσγόνηση. Έλα, αποστολή. Έλα, φίλο. Συγχαρητήρια για την Κέιτ Πέριδε, φίλε. Γιατί με αυτά τα γύφτεκα τραγούδια που βάζετε, μα κουράζετε να πούμε. Συγχαρητήρια για το κομματάκι που παίζει για μουσικό χαλί. Δεν μου αρέσουν ναι, τα συγχαρητήρια αυτά. Δεν μου αρέσουν τα συγχαρητήρια γιατί είχαν και σχόλια από πίσω. Α, α είσαι τη uh, Balkan Rock. Α, θα πάρουμε και συγχαρητήρια για την Κέιτ την Πέριδε. Τι ωραίο κομμενάκι. Τι ωραίο κομμενάκι. Και το βυζί φυσικό, λέει, ε. Φυσικό το βυζί, αλλά έτσι πρέπει να είναι η τραγουδίστρη σε όλε, όσε είναι οι σοουμπίζ. Να βγάζει και το βυζί έξω, δεν κατά Διευόμαστε. Όχι, Μωρή, να δούμε και να βυζιά σου. Σαν τι άλλε <σο> παρουσιάστρε που το παίζουν σεμνέ. Show so VZ δηλαδή, show B, Σωστό τρεφέ, δεν το είχα Είμαι έξαλλο. Όλε βυζάκια έξω λοιπόν. Λοιπόν, τηλεόραση φίλε είσαι κορυφή, συνέχισε δυνατά, σε γουστάρι και ο γιο μου. Ραδιόφωνο στα κοπέρια <σ>... σου. Ραδιόφωνο ρε φίλε με κουράζει αυτό το. Το. Μπαλκανοτράγουινταξ ακούω, σα παρακαλώ. <σ>... <σ>.... Να φτιάξει το γούστο σου, να φτιάξει το γούστο σου. Επιτέλους, απάντησε Έλα ωραία αγάπη, τι είναι χάρι. Θέλω, θέλω μια χάρη, θέλω μια χάρη Θε... Παπάρι, θες, έχει. τι θες Τη λένε Εύα, έχει γεννέθμια Τι λένε Εύα, ξέρεις κάτι Έ... Ναι Στην τέτοια ανέβα Όχι, όχι, λοιπόν Αφού έβα τη λένε Ε, τι π... έχει... ξέρω έχει... Είναι γενέθλια αποστολή, σε παρακαλώ. Και επειδή έχει γενέθλια. Έλα, λοιπόν, σου λέω το τηλεφωνό τη. Εμένα δεν την παίρνω. Έλα, γιατί... δεν κάνω. κάνω, κάνω Μα θα, θα χάει πάρα πολύ, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να χαρεί η Εύα, παιδί μου. Θέλω να χαρώ εγώ. Λοιπόν, για να χαρώ εγώ, πρέπει η Εύα να κάνει αυτό που είπαμε πριν με το Ανέβα. Ντροπή λίγο, ντροπή. Δεν τρέπαμε, είμαι ξετσίπατο. πολλά σε... πολλά, Ευάκη. Λά. Τα φιλιά, φιλιά στα κολομέρια. Γεια. Τι κάνεις Αποστολή, Καλά. έχω ένα παράπονο Γιατί Όταν σε παίρνουν τα αγοράκια, είσαι τόσο τρυφερός Σε λένε Λουλού, σε λένε μία άλφα Και δεν λες τίποτα, γιατί όταν σε παίρνουν τα κοριτσάκια εμείς Μας μαλώνεις γιατί σε λένε αποστολάκι, μπέμπι και τέτοια Γιατί παρακαλώ, γιατί μας μαλώνεις Είναι αλλιώ με τα αγοράκια <συσχε> Είναι μεταξύ ανδρών, είναι αυτά το όσα λένε οι άντρες μεταξύ του. <συσχε> όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους Λ Ναι, γεια σα, Αποστόλη. Γεια σα, Κοίτα. Από Θεσσαλονίκη παίρνω τηλέφωνο. Ήθελα να πάρω και την παράσταση, αλλά δεν μπορώ να βάρω τι να σε κάνω. Έχω γενέθλια σήμερα και ήθελα να πάω. Ωραία, επιστολή. Τι κάνετε, μια νευθύνη. Δεν πάντα... ξέρω, είμαι ένα σκάσο. Και εγώ τι μου το τώρα. Δεν έπρεπε να μου πει το θέμα γενεθλίων. Ευαισθητοποιούμε πάρα πολύ όταν ακούω για γενέθλια. Εγώ δεν έχω μάθει να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Α ίσα... είμαι τώρα μέγανε κουρέλι. Σκατά είμαι. Πω, πω πάω να πιω για να ξεχάσω. Μέχρι, μέχρι να πάρω το αεροπλάνο να πάω κι εγώ γιατί Και εγώ την ανάκριση με ένα σκάσο. Τα σκάσου ένα, σκάστο, ένα σκάστο, Χρόνια πολλά, έλεγε. Ελά, το Τολί. Έλα. Έλεγε, Έλα, σου πω καλά. Του Έλληνε που είναι στα κόμματα, του έχω χεσμένου. Αλλά θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε αυτού που είναι στα αριστερά κόμματα. Αν πιστεύουν ότι στην Ευρώπη μέσα δεν υπάρχει χούντα, να ψηφίσουν τα αριστερά κόμματα που συμβιώνουμε την Ευρώπη. Αν δεν πιστεύουν ότι στην Ευρώπη υπάρχει χούντα, να σκεφτούν καλά θα ψηφίσουν. Λοιπόν, οι δύο που θα πάτε σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου, 9 ώρα ξεκινάει, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί. Είναι η κυρία Ειρήνη Λάσκαρη και ο Χρήστο Τουρκ Αντώνη. Θα δείτε την παράσταση. Αγαπάω και διαφορώ. Παράσταση αφαίρωμα στον Νικόλα. Άσιμο με τραγούδια και απαγγελία ποημάτων. Ναι, α το πούμε έτσι. Αποσπάσματα από κείμενα, απαγγελία ποημάτων είναι λίγο. θυμίζει κι άλλα. Αποσπάσματα από ποήματα. Από θεατροποιημένα, από σπάσματα, από κείμενα, όχι από ποίηματα. Το έλεγα αυτό γιατί κοίταγα εδώ ένα μήνυμα, Διοδουλειά δεν γίνονται, του ενό ακροατή, Μιχάλης λέει, για το βιβλίο του Μίτσου Κουβέντα. Προφανώ εννοείται το Κουφοντίνα, γιατί άλλο Μίτσου που να έχει βγάλει βιβλίο δεν ξέρουμε, το διαβάζω, στα μισά είμαι. Το μου το στείλανε προχθέ και το διαβάζω το όλο το Σαββατοκύριακο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Πρώτον, είναι η αλήθεια. Έτσι, γιατί όλα αυτά με αυτά έχουμε μεγαλώσει Η μικρή τη εποχή με όλε αυτέ τι ενέργειε και όταν διαβάζει κάποιε λεπτομέρειε, βεβαίω δεν είναι λεπτομέρειε, δεν θα μπορούσε να δώσει και αναλυτικέ λεπτομέρειε. Τώρα σε σχέση με όλη αυτή την κουβέντα, αν πρέπει να έχει βγάλει, βεβαίω και πρέπει να βγάλει ο καθένα βιβλίο, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη. Καλά κάνει ο καθένα. Ένα προβληματισμό είναι αυτό γύρω από αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα επαφήνει τον καθένα που διαβάζει, τι να διαβάζει, πώ το διαβάζει, τι θέλει, τι δεν θέλει. Με κριτήριο, βέβαια από την ανάγνωση του βιβλίου, ξεκινάνε και πολλέ σκέψει από εκεί και πέρα. Έχουν, γιατί μηδενίζει το κοντέρ, κάποια στιγμή του μυαλού, και λε, Μήπω έχουν απόδοση όλα αυτά που κάνανε. Ε, εκεί μπαίνουν διάφορε απαντήσει επίση. Η δική μου απάντηση είναι ότι, αν θέλει να. Αν στόχο έχει με κάποιε ενέργειε, δράσει, πρωτοβουλίε να ξεσηκωθεί η κοινωνία και να ανατρέψει ριζικά αυτό που συμβαίνει. Ριζικά. Αυτά νομίζω δεν έχουν, όσα έκανε η 17η, δεν έχουνε δεν φέρουν τέτοιο αποτέλεσμα. Μάλλον το ακριβώς αντίθετο γιατί και αναγκάζουν τις αρχές να πάρουν επιπλέον μέτρα και πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το κάνουν πιο συντηρητικό. Αλλά επίσης ενδιαφέρουν έχει και η άποψη αρκετών βιβλιοπολιών που δεν θέλουν να έχουν το συγκεκριμένο βιβλίο. Και σε αυτό εγώ το δέχομαι. Είναι δικαιώμα του κάθε εκδότη, βιβλιοπόλη, με άποψη να λειτουργεί απέναντι στα όσα συμβαίνουν γύρω του. Σε καμία βεβαίω περίπτωση δεν χρειάζεται να καίγονται βιβλία, γιατί αυτό οδηγεί αλλού. Επίση, να θυμίσουμε ότι κυκλοφορούν νέα βιβλία του Τιλιανού Πατακού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πολλούνται. Αλλά κανεί δεν θέτει θέμα από όλου αυτού που σκίζουν τα ημάτια του, και όχι μόνο του Πατακού που είναι και ένας, ένα γεροντάκι ανώδυνο πια, έω γραφικό, αλλά και άλλου τύπου βιβλία. Οπότε. Ο καθένα μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Μακάρι να εξαντλήθηκε και η πρώτη έκδοση. Μακάρι να υπήρχαν αναγνώστε που θέλουν να διαβάζουν τη διαφορετική άποψη, με μανία να τσακωνόμαστε λεκτικά για διάφορε τέτοιε απόψει. Και μακάρι να βγει από όλη αυτή τη διαμάχη, τη λεκτική και την ιδεολογική, κάτι καλό. Δύσκολο το βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία. Προχθέ λέγαμε για του Λιγκιάδε, επειδή είχε πάει και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, μαζί με τον Γερμανό πρόεδρο πάνω στα Ιωάννυνα. Και βάλαμε κάποια αποσπάσματα. Ένα από αυτά τα αποσπάσματα είναι ένα εν ζωή, αυτή τη στιγμή κάτοικο των Λιγκιάδων, νομίζω ζει Αθήνα, στην Ελευσίνα, ο οποίο τότε ήταν 15 μηνών και τον είχαν μαχαιρώσει ε, οι Γερμανοί Ναζί, οι φασίστε του Χίτλερ που είχαν κατακλείσει την Ευρώπη. Ακούγοντά του αυτό, ένα Ακροατή πήρε τηλέφωνο στον Αποστόλη. Θα ακούσουμε το Απόστολο και θα ακούσουμε και το τηλεφώνημα του Ακροατή. Όταν με σκοτώσαν οι Γερμανοί, μου 15, 15 μηνών. 15 όταν με χτυπήσαν οι Γερμανοί και έξω, όχι στο σπίτι μου, λίγο πιο πάνω, με πήραν οι αντάτε του Χουριού, εδώ, που την άλλη μέρα για 10-23 ώρε τη μητέρα μου, είπαν σκοτωμένο γάλα. Και τη μητέρα μου τη είχαν κόψει τα χέρια εδώ πέρα και με έδωσαν με χέρια πίσω στην πλάτη. Πεθαίνει, σκοτωμένη η επιδερά μου, και αυτή την πρόσβαλα. Η μόνη γυναίκα που ήταν, την έκαναν έτσι. Μέχρι την είχε μαγειρό, μέχρι από κάτω, μέχρι παντού, παντού. Την είχε μαγειρό με το μαχαίρι. Πιάντα από την τη σκότωση, αν κιόλα. Και την είχε μαγειρό, μου λέει η μάνα μου, και την είχε κάνω, λέει κομμάτια, λέει από το μαχαίρι. Και τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη τον χτύψαμε ξυφορών και τον άφηκαν δίπλα στη μάνα του. Το παιδί βίζανε τρει μέρε πεθαμένη η μάνα του. Το ήρθαν και το βρήκαν Δεν είναι μόνο ότι το σκουτόρε τη μητέρα του. Το... Κάνανε και ένα τράμμα και φέρετε και ακόμα σήμερα. Άμα σας, να σας δείξω, κύριος, το από ο κύριο Φέρετε το τράμμα που έχει στην Πεντελική στήλη. Ο κύριο Αποστολή. Ναι. Εγώ, φίλε, να σου κάτι. Δεν πήρα να κάνω χιούμορ, αν και ακούω καθημερινά σε πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνώ μαζί σα. Σε πάρα πολλά διαφωνώ και αυτό είναι υγεία. Α, α, είμαι. Ο οδηγό ενταλλεύει στο επάγγελμα. Δουλεύω από τι 3,5 ώρα το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Δεν προλάβα να δω το παιδί μου όταν γυρίζω στο σπίτι. Πλάκα, κανένα δεν προλαβαίνει 10 τουρίστα. Δεί και το παιδί σου. Γιατί έχει ήδη κοιμηθεί. Ναι. Και ακούω τώρα τα παιδιά αυτά. Εντάξει. Τα... Ψυλογνωρίζω ιστορία. Δεν θα στο παίξω διαβασμένο, αλλήμον έτσι. Αλλά ακούω αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα που είστε, ρε παιδιά, είμαι στο τη μόνη αυτή στιγμή και έχω βάλει τα κλάματα. Είναι ντροπή μα, ρε παιδιά που είμαστε άνθρωποι. Είναι ντροπή μα. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή που εμένα ο εργοδότης μου και χιλιάδες άλλοι εργοδότες εκμεταλλεύονται τον κάθε εργαζόμενο. Τα λέω αυτά χωρίς να είμαι αριστερό, δεν έχει καμία συστήμα, είμαι. είμαι απλά άνθρωπος. <χω> που εμένα το αφεντικό μου λέει αν θέλει, αν σ' αρέσει κάθε 14 ώρες να δουλεύεις πάνω στα τη μονή. Και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Είναι ντροπή. Αποστόλη μου θεωρώ και εσύ και το, και το άλλο βαλιά έχετε τρομερό χιούμορ και μπράβο σα. Πραγματικά μα αλλάζετε διάθεση. Στο είπα και πριν: Διαφωνούμε ή διαφωνούμε είτε συμφωνούμε μαζί Δεν έχει να κάνει. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Περνάμε μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση που δεν ξέρω. Σε τι κόσμο έχω φέρει το παιδί μου. Ρε φίλε, είμαι στην Ταλίκα. Αφήστε να πάω και κλαίω. Μάτι την Παναγία. Ακούω αυτά τα ηγητικά ντοκουμέντα που έχετε βάλει, τα οποία έχουν επέκταση και στη σημερινή, έχουν προέκταση και στη σημερινή εποχή. Στη ζωή αυτή που ζούμε και στον κόσμο αυτό που πατούμε. Ε, δεν έχω τίποτα. Ντρέπομαι πραγματικά που είμαι Έλληνα και ντρέπομαι που πούμε και Άδρομο. Αν και αισθάνομαι πολύ περήφανο για πολλά πράγματα τα οποία έχουμε κάνει σαν έθνο, να σου το πω χωρί να παρεξηγηθεί. Αλλά ντρέπομαι για τόσα και για ακόμα περισσότερα για όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή ο ένας στον άλλον. Παιδιά συνεχίστε, πάτε, π, π, πάτε πολύ ωραία και ξυπνάτε τον κόσμο. Πραγματικά ανοίγετε τα μάτια του κόσμου και φτιάχνετε για τη διάθεση του κόσμου. Να, είστε καλά. Αγαπητέ, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Άρης από 17 χρονών στο Κολονάκι, τι διακόμενα έχει πηγαίνει συνέχεια στη Μύκονο. Μου, όχι, παιδί μου, βρίσκει διάφορε Μία γκόμενα έχει η Μύκονος Μονή. Τώρα που το μπορεί και να έχει μόνο μία. <laughs> <Τέλος> πάντων. <laughs> στη Μύκονο τον έχουν πάρει από φόβο με το πουσκάει με το καράβι ο Άρης. κατεβάζουν τις όλες. τα μ... <laughs> <τους. laughs> <δηλαδή>. oh, <laughs> μα <laughs> <αγαπητες> <laughs> <Οι> <laughs> Θα κατάφερε και το 1985 ήταν γελοτοποιός του Αντρέα Παπαντρέου. Πρόοδος έτσι. δεν θέλω να ακούω τέτοια. Να σου πω και κάτι άλλο. άλλο. Να περνάς τη λεόραση πιο συχνά προς τα πτωναρά της Θεσσαλονίκης να βορλίζονται τα φασιτάρια. Ε, δηλαδή, θέλω να προτείνω ένα μέρος στον Άρη να πάει που, για διακοπές που λέει πάει μόνο στη Μύκονο. Ναι. Ναι, να, αυτός και τα σαν και αυτό ναι, να πάει κάπου που, που έχει πολύ ζέστη. Να πάει στο διάλο να μας αφήσει, mm. ναι Αυτό. Έλα κύριε Μπαρμπαγιάννη, μου τι κάνει. Καλάση. Θέλω να σου πω, καταρχήν είχε πάει για Και α ώρα... Δεν κατάλαβα τι θα πάθουμε μπροστά, ναι, Μωρή κατούραγα. <laughs> με φιλίε. Λοιπόν, ήθελα να. Όχι απλά κατούραγα, δεν σήκωσα και το καπάκι και το κατούρισα κιόλα. Α, στο το διάλογο, καταπίεση, πίεση, τα πίεση. <laughs> Λοιπόν, άφησε με λιγάκι. Θέλω να σου πω και να το βάλει παρακαλώ πάρα πολύ κομμένο το άριστο έτσι. Γιατί είχα <laughs> την τρέλα μου πια η αεροσηλεία. Βάλτε του ένα παπά να τον κάνετε παπάρι, αλλά άρι όχι, ποτέ. Μάλιστα. Υποψήφοι, Δήμαρχοι, στι συντελέψει κάνουν ψυχοθεραπεία. Ο ένα μα έλεγε πόσου γκόμου είχε και ο άλλο εκεί ο Άρι μα έλεγε ότι έκανε πεζοδρόμιο. Λέει στην Αγγλία. Είναι καλά ρε, ο κόσμο. Δεν είπε αυτό, είπε ότι κάνει διακοπέ με την κοπέλα του στην οίκο. Όχι, είπε ότι στην Αγλία που εκεί στο πεζοδρόμιο. Τι πούλαγε στο πεζοδρόμιο. Πέρματα. Ανθρώπινα. Δέρματα. Ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι για τα γαλλικά του τα γραφτεί του όλοι έχουμε μάθει για όλου Δημάρχου. Βράβρο, δεν μου λέει και κάτι δημή. για το έργο για το πρόγραμμα, Χριστό. Έτσι θα πανεπλέει. Θα φτάσουμε μια εβδομάδα πριν και θα κάνουμε ανάλυση του χρώματος της κολοτριβίδας ενός υποψήφιου δημάρχου. Είμαι σίγουρος. Να σου πω, Τι θες? δεν βλέπει το Sky. Εκεί μα εξήγησαν ότι όλα είναι παρεξήγηση για τον Πρωθυπουργό Ουκρανία. Απλώ χαιρετούσε τον κόσμο από κάτω. Είδε έναν γνωστό και σήκωσε δεκτό και τον κόσμο <χαιρετού> από πάνω. Μπορεί να ήταν ψηλά κάποιο. Έπρεπε να χαιρετήσει και ψηλά που τα χαιρετάει. Μόνο του κάτω. μιλάμε. Εγώ μοιράζω το λόγο. Τι είναι αυτά, Εγώ συντονίζω την κουβέντα. Θα μιλάω όταν τελειώνω, δεν άμιλα πάνω μου. Όχι, τα χαιρετά και εσύ όταν τα βλέπει τον όχλο κάποιο. Ε, βέβαια. Η συμπεριφορά σου αυτή δεν ταιριάζει με τον χαιρετισμό του άλλου. Έ, έτσι, έτσι. Παλαιοβουλγάρα. Έτσι. Α, Όχι, δεν είμαι βουλγάρα. Από Σερβίδα, πού Σερβίδα, ακόμη χειρότερα. Σερβίδα. Σερβιέτα. Τι τόρια άλλο. Άντε, γεια. Ρε φιλε, θέλω να σκάλι... ρωτήσω εσύ που είσαι έξυπνο. Λέγε. Ο ψοβενιζέλο, πώ γίνεται να είναι σε όλα τα σκάνδαλα μέσα. Σε όλα, ρε φιλε, λίθα λαγκάρτ, ήμια, σε όλα αυτά τα κακά που έχουν κάνει στη χώρα μα. Τα σκάνδαλα τα λέτε εσεί. Δεν είναι για όλου σκάνδαλα. Α όπω τη λίθα λαγκάρτ, πω, εγώ θα το πάρω σύμφωνα με τα γεγονότα. Ποιον κυνηγήσανε, τον Παπα-Κωνσταντίνο. Άρα ο Παπα-Κωνσταντίνο είναι πλεγμένο. Από πού που ο Βενιζέλο. Έγινε καμιά προανακριτική, είδε Βενιζέλο. Από τον καλήσω όλη τα Παρατάλερα. Δεν ξέρω Σου λέω τι βλέπω Δελέτερο. Μάλλον να το πω πιο σωστά Σου λέω τι μου δείχνουν Σε συνδίκε ευφυλίου, ανατράπηκε και η Βουλή σε ειδικέ συνθήκε εξέλεξε ένα νέο πρωθυπουργό. Ο οποίο δεν έχει αρνηθεί ότι είναι να Δεύτερο στοιχείο, δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα. Πώ τα λέτε αυτά, μισχύτε. πώς Πώ είστε βέβαιο γι' αυτό, ε, Για τον Βεζινέλο. Ποιον? Για τον Βεζινέλο, λέω, που πήγε στην Ουκρανία και είδε τον μεγάλο πρόεδρο αυτών που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τον νεοναζί τον πρόεδρο. Θε γιατί πήγε. Γιατί, γιατί ο Βεζινέλο είναι όλοι μαζί μπορούμε. Είναι νεο μαζί. Και έτσι ανάμεσα σε ένα μου και έναν νη είναι το αποτέλεσμα αυτό. Γεια, yeah, Αποστολή, είσαι. Ναι. Όασοι είναι η εκπομπή σα, μου αρέσει πάρα πολύ. Όασοι είμαστε στην τηλεόραση, μέσα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Mm. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αν και μη Σιριζέα και το βρίζετε, βρίζετε σα αγαπάω πάντω. Τι είστε, Συριζέα. Δεν θα Με... μου χαθείτε κι εσεί. Ναι, τι είναι και παρακαλώ. Εδώ που πήρατε, αγαπητέ. Ναι, αγαπητέ μου κύριε, να ξέρετε κάτι. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό θέλω να ακουστεί. Θα δούμε. 95 χρόνια αγώνες και το όνομα είναι ένα και μοναδικό. Οι χαμελέοντες και συνεργάτες των Γερμανών, από τους παπούδες του ΖΙΤΑ και τα εγγόνια τους μέχρι σήμερα, αλλάζουνε συνέχεια ονόματα κομμάτων και είναι οι άνθρωποι που εγμηματούν σήμερα. Ο Καρατζαφέρη δεν συγκυβέρνησε με το Πασόχα να Φεγγέρι. Κάτι θυμάμαι. Μπράβο, γιατί δεν ρώτησε το Βενιζέλο ή τον Μπάγκαλο τι ανταλλάξανε με τα Ήμια Κάλα σου έχω το καλύτερο. Ο Καρατζαφέρη στην εκπομπή του είχε φιλοξενήσει τον Σιλιανό Πατακό. Δεν μπορεί, ε, αποκλείεται. Ναι, έχει συνέντευξη. Στο YouTube, αι παιδί μου, YouTube, αι. Λοιπόν, γιατί δεν ρώτησε τον Σιλιανό Πατακό με τι ανταλλάξανε τη μισή Κύπρο. Αυτό μα ενδιαφέρει τότε. Η χουντική. Το πολιτικό δεν έκανε καν το δημοσιογράφο. Φιλάκια στον Ηλία κασιδιάρι, να μας πει με τια ταλάξα τη μισή κοιπροϊχούδικη. Τι θερμότε μου στα ωραιότερα μάτια της Ελλάδα. Πού είναι ένα δύσκολο μέρια. Λοιπόν, άξιδη αναμονή. η αναμονή. Μπα η μπαταρία μου έχει φτάσει στο ποσοστό του Πασόκ. Όχι, oh, αλλά... δηλαδή, ε! Κλείνει, κλείνει, έλα, γρήγορα! Περίμενε, περίμενε έχω να κάτι. Οι Αμερικάνοι να μπαίνουν εκεί πέρα που μπορούν. Οι Ρώσοι όχι. Θέλουν να βάλουν την Ουκρανία την με το ένα... και ah. το το ράχνη, Το Πώς μας βλέπεις στο Δήμο Μαραθώνα με την υποψηφιότητα ψινάκη, αχτύπητε. Ό,τι σας πρέπει. Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ μαζί σου το πόνο μου. Καλά, από πού κι που το 6,4 το ποτάμι Μπορεί να μου πεις. Τι από πού κι ως που. Από πού κι που 6,4. Από τον κόσμο που βράζει, το περιμέναμε όλοι. Φούσκωσε το ποτάμι. Πόσο βαριά νοσούμε από στο Απλά είμαι. το κακό είναι ότι έτσι πω χειριζόμαστε εδώ πέρα τα ποτάμια στην Ελλάδα και συνήθω κάνε βουθρολίματα εκεί πέρα. Τώρα που φούσκωσε να φοβάσει, Μισούρτ, κανένα κατοίκη στη Μούρη. Είναι να σου πω, Μαρία Αποστόλια, απογοητεύτηκα. Τίποτα άλλο δεν. Τώρα απογοητεύτηκε. Μα, μα τώρα, ειδικά τώρα. Τέλο πάντων, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Μόνο διαπιστώνω κάθε μέρα πόσο βαριά νοσούμε. Καμιά ελπίδα δεν έχουμε.